Σελίδα 280 Καμιά φιλοσοφία, καμιά θεωρία δεν μπορεί να χαλάσει την δημοκρατική ενδοπροβολή των κυρίων μέσα στους υπηκόους τους. Όταν στις κατά το μάλλον ή των ευημερούσες κοινωνίες η των φτάσει ένα έχει φτάσει ένα επίπεδο στο οποίο οι μάζες συμμετέχουν στα ωφέλη της και στο οποίο η αντιπολίτευση περιορίζεται αποτελεσματικά και δημοκρατικά, τότε η διαμάχη μεταξύ αφέντη και σκλάβου επίσης περιορίζεται αποτελεσματικά. Ή μάλλον έχει αλλάξει τον κοινωνικό της εντοπισμό. Υπάρχει και εκρήγνεται με την επανάσταση των καθυστερημένων χωρών ενάντια στην ανυπόφορη κληρονομιά της απεικιοκρατίας και στην παράτασή της από την νέο-απεικιοκρατία. Η μαρξιστική σύλληψη πήρε για δεδομένο ότι μόνο εκείνοι που ήταν ελεύθεροι από τι ευλογίε του καπιταλισμού θα ήταν δυνατόν να τον αλλάξουν σε ελεύθερη κοινωνία. Εκείνοι που η ύπαρξή του ήταν ίδια η άρνηση της κεφαλαιοκρατική ιδιοκτησία θα μπορούσαν να γίνουν οι ιστορικοί φορεί τη απελευθέρωση. Μέσα στο διεθνή στίβο, η μαρξιστική σύλληψη αποκτά ξανά όλο τη το κύρος. Εφόσον οι εκμεταλλευτικές κοινωνίε έχουν επεκτείνει τη δύναμή του σε όλη την υδρόγιο, εφόσον τα νέα ανεξάρτητα κράτη έχουν γίνει το πεδίο μάχη των συμφερόντων του, οι εξωτερικέ δυνάμει τη έχουν πάψει να είναι άσχετε δυνάμει. Είναι ο εχθρός που βρίσκεται μέσα στο σύστημα. Τούτο δεν κάνει τους αντάρτες αυτούς αγγελιοφόρους της ανθρωπιάς. Καθ' δεν είναι, όπως δεν ήταν και το μαρξιστικό προλεταριάτο, η εκπρόσωποι της ελευθερίας. Και εδώ επίσης ισχύει η μαρξιστική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία το διεθνές προλεταριάτο θα έπαιρνε την διανοητική του πανοπλία απ' έξω. Ο κεραυνός της σκέψης θα χτυπούσε το Νέιβεν Βόξ Μπόντεν ιδέες για την ενότητα θεωρίας και εφαρμογής αδικούν το αδύναμο ξεκίνημα μιας τέτοιας ενότητας. Ωστόσο η επανάσταση στις καθυστερημένε χώρες έχει βρει αντίκτυπο στις προηγμένες, όπου η νεολαία διαμαρτύρεται κατά της απόθεσης μέσα στην αυθονία και τον πόλεμο σε ξένα εδάφη. Επανάσταση ενάντια στους ψεύτικους πατέρες, δασκάλους και ήρωες, συναδέλφωση με τους δυστυχισμένους της γης Υπάρχει καμιά οργανική σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών της διαμαρτυρίας Η συναδέλφωση φαίνεται να είναι μόνο ενστικτόδης Η εγχώρια επανάσταση ενάντια στο σπίτι φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο αυθόρμητη Οι στόχοι τη δύσκολα ορίζονται Ναυτία που προκαλείται από τον τρόπο ζωής ανταρσία σαν σωματική και διανοητική υγιεινή. Το σώμα κατά της μηχανής, όχι κατά του μηχανισμού που κατασκευάστηκε για να κάνει τη ζωή ασφαλέστερη και πιο ήμερη, να αμπλύνει τη σκληρότητα της φύσης, αλλά κατά της μηχανή που πήρε τα ηνία του μηχανισμού. Τη πολιτική μηχανή, τη μηχανή των εταιριών, τη πολιτιστική και εκπαιδευτική μηχανή που έχει σφυριλατήσει την ευλογία και την κατάρα σε ένα έλογο σύνολο. Το σύνολο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο, η συνοχή του πάρα πολύ ισχυρή, η λειτουργία του πάρα πολύ καλή. Άρα για η ισχύ του αρνητικού είναι συγκεντρωμένη σε θεμελιακέ δυνάμει που είναι ακόμα μερικά ακατάκτητε και πρωτόγονε. Το σώμα κατά τη μηχανή. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά αγωνίζονται με τα πιο πρωτόγονα εργαλεία, ενάντια στην πιο βάναυση και καταστροφική μηχανή όλων των εποχών και την ελέγχουν. Άραγε ο ανταρτοπόλεμος ορίζει την επανάσταση της δικής μας εποχής. Η ιστορική καθυστέρηση ίσως πάλι γίνει ιστορική ευκαιρία για να στραφεί ο τροχό της προόδου προς μια άλλη κατεύθυνση. Η τεχνική και επιστημονική υπερανάπτυξη βρίσκεται ξαφνικά ανασκευασμένη όταν τα μποβαρδιστικά μεραντάρ, τα μέσα χημικού πολέμου και οι δυνάμει καταδρομών τη της κοινωνίας της αυθονίας εξαπολύονται ενάντια στους πιο φτωχού τη γης, ενάντια στις καλύβες, τα νασοκομεία και τα ριζοχόραφά τους. Οι συμπτώσεις αποκαλύπτουν την ουσία. Σχίζουν το τεχνολογικό παραπέτασμα όπου πίσω του κρύβονται οι πραγματικές δυνάμει. Η δυνατότητα του να σκοτώνεις παραπάνω και να κες παραπάνω και η διανοητική συμμεριφορά που τη συνοδεύει είναι υποπροϊόντα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων μέσα σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης και απόθεσης. Φαίνονται να γίνονται πιο παραγωγικές όσο πιο βολικό γίνεται το σύστημα για τους προνομιούχους υπηκόους του. Η κοινωνία της αυθονίας έχει τώρα αποδείξει ότι είναι μια κοινωνία πολέμου. Αν αυτό δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη των πολιτών της, σίγουρα έχει πέσει στην αντίληψη των θυμάτων της. Το ιστορικό πλεονέκτημα αυτού που καθυστερεί, της τεχνολογικής οπισθοδρομικότητας, μπορεί να είναι η υπερπίδηση του στάδιου της κοινωνία της αυθονίας. Οι καθυστερημένοι λαοί με τη φτώχεια και την αδυναμία τους μπορεί να υποχρεωθούν να απόσχουν από την επιθετική σπατάλη τη επιστήμης και της τεχνολογίας, να διατηρήσουν τον παραγωγικό μηχανισμό «à la mesure de l'homme», κάτω από τον έλεγχό του για την ικανοποίηση και την ανάπτυξη ζωτικών ατομικών και συλλογικών αναγκών. Για τι υπεραναπτυγμένες χώρες η ευκαιρία αυτή θα ήταν ισοδύναμη με την κατάργηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η εργασία του ανθρώπου διονύζει σαν αυτοπροωθούμενη δύναμη την υποταγή του στο παραγωγικό μηχανισμό και μαζί της τις ξεπερασμένες μορφές του αγώνα για την διαβίωση. Η κατάργηση των μορφών αυτών είναι όπως ακριβώς ήταν πάντα το έργο πολιτικής δράσης, αλλά υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά στην τωρινή κατάσταση. Ενώ οι προηγούμενες επαναστάσεις προξενούσαν μια μεγαλύτερη και πιο έλογη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, στις σημερινές υπεραναπτυγμένες χώρες η επανάσταση θα σήμαινε αντιστροφή αυτής της τάσης. Κατάρριση της υπερανάπτυξης και της αποθητικής της λογικότητας. Η απόρριψη της παραγωγικότητας της αυθονίας, μακριά του να είναι αφοσίωση στην αγνότητα, την απλότητα και τη φύση, ίσως να ήταν η ένδειξη και το όπλο ενός ανώτερου στάδιου της ανθρώπινης ανάπτυξης, βασισμένου πάνω στα επιτεύγματα της τεχνολογικής κοινωνίας. Όταν η παραγωγή προϊόντων σπατάλης και καταστροφή σταματήσει, ένα στάδιο που θα σήμαινε το τέλος του καπιταλισμού σε όλες του τις μορφές, οι σωματικοί και διανοητικοί ακροτηριασμοί που έχουν γίνει στον άνθρωπο από την παραγωγή αυτή μπορεί να αποδιαπραχθούν. Με άλλα λόγια, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος, ο μετασχηματισμός της φύσης, ίσως προωθηθούν από τα απελευθερωμένα μάλλον παρά από τα αποθυμένα ένστικτα της ζωής, και η επιθετικότητα θα υποβάλλονταν στις απαιτήσει τους. Η ιστορική ευκαιρία των καθυστερημένων χωρών βρίσκεται στην απουσία των συνθήκων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις της αποθητικής εκμεταλλευτικής τεχνολογίας και της εκβιομηχανηση για επιθετική παραγωγικότητα. Το γεγονός καθ' αυτό πως το πολεμικό κράτος της αυθονίας εξαπολύει την εξοντοτική του δύναμη πάνω στις καθυστερημένες χώρες ρίχνει φως το μέγεθο της Απειλή. Μέσα στην επανάσταση των καθυστερημένων λαών, οι πλούσιες κοινωνίες αντικρίζουν σε θεμελιακή και στιγνή μορφή όχι μόνο μια κοινωνική επανάσταση με την παραδοσιακή έννοια, αλλά επίσης μια ενστικτόδικη επανάσταση βιολογικό μίσο. Η εξάπλωση του ανταρτοπόλεμου στο αποκορύφωμα του τεχνολογικού αιώνα είναι ένα γεγονός συμβολικό. Η ενέργεια του ανθρώπινου σώματος στασιάζει ενάντια στην ανυπόφορη απόθηση και ρίχνεται εναντίον των μηχανημάτων της απόθυσης. Ίσως οι εντάρτες δεν μην ξέρουν τίποτα για τους τρόπους διοργάνωσης μιας κοινωνίας, για το πώς φτιάχνεται μια σοσιαλιστική κοινωνία. Ίσως τρομοκρατούνται από τους αρχηγούς τους που κάτι ξέρουν πάνω σε αυτά, αλλά η φοβερή ύπαρξη των ανταρτών έχει απόλυτη ανάγκη από απελευθέρωση και η ελευθερία του είναι η αντίφαση προς τις υπεραναπτυγμένες κοινωνίες. Ο δυτικό πολιτισμός πάντα θεοποιούσε τον ήρωα, την αυτοθυσία για την πόλη, το κράτος, το έθνος. Σπάνια ρώτησε αν η κατεστημένη πόλη, κράτος, έθνος άξιζαν τη θυσία. Το ταμπού της αναντήρητης προτεραιότητας του συνόλου πάντοτε υπερασπιζόταν και εφαρμοζόταν τόσο στιγνότερα όσο περισσότερο υποτίθεται ότι το σύνολο αποτελούνταν από ελεύθερα άτομα. Η ερώτηση διατυπώνεται τώρα, διατυπώνεται απ' έξω και αντιμετωπίζεται από που αρνούνται να παίξουν το παιχνίδι των ευκατάστατων. Η ερώτηση αν η κατάργηση αυτού του συνόλου δεν είναι η προϋπόθεση για την εμφάνιση μιας αληθινά ανθρώπινης πόλης, κράτους, έθνους. Οι πιθανότητες είναι συντριπτικά με το μέρος των κατεστημένων δυνάμεων. Αυτό που είναι ρομαντικό δεν είναι η θετική αξιολόγηση των απελευθερωτικών κινημάτων στις καθυστερημένες χώρες, αλλά η θετική αξιολόγηση των προοπτικών τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην κάνουν η επιστήμη η τεχνολογία και τα χρήματα το έργο της καταστροφής και το έργο της ανικοδόμησης κάτι εικόνα και ομοίωση δικιά τους. Το αντίτιμο της πρόοδου είναι τρομακτικά μεγάλο, αλλά θα υπερισχύσουμε. Όχι μόνο τα εξαπατημένα θύματα, αλλά και ο, ο εθνικός τους γέστης το είπε». Και παρά όλα αυτά υπάρχουν φωτογραφίε που δείχνουν μια σειρά ημίγυμνων πτωμάτων στρωμένων κάτω από του νικητέ στο Βιετνάμ. Μοιάζουν σε όλε τι λεπτομέρειε τι εικόνε των αποστεωμένων και ευνουχισμένων πτωμάτων του Άουσβιτ και του Buchenwald. Τίποτα και κανένα δεν μπορεί ποτέ να υπερισχύσει πάνω σε αυτά που έγιναν, ούτε πάνω στο αίσθημα τη ενοχή που αντιδρά με παραπάνω επιθετικότητα. Αλλά η επιθετικότητα μπορεί να στραφεί κατά του προσβολέα. Ο παράξενο μύθο κατά τον οποίο η ανίατη πληγή μπορεί να κλείσει μόνο από το όπλο που την έκανε δεν έχει ακόμα επαληθευτεί στην ιστορία. Η βία που σπάζει την αλυσίδα τη βία μπορεί να αρχίσει μια καινούρια αλυσίδα. Κι όμω, μέσα και ενάντια στη συνεχή αυτή ροή, ο αγώνα θα συνεχιστεί. Δεν είναι ο αγώνα του έρωτα κατά του θανάτου, γιατί η κατεστημένη κοινωνία έχει και αυτή τον ερωτά τη. Αυτό προστατεύει, διονύζει και αυξάνει τη ζωή. Και η ζωή δεν είναι άσχημη για αυτούς που συμμορφώνονται και αποθούν. Αλλά σε σύγκριση, η γενική γνώμη είναι πως η επιθετικότητα μέσα στην υπεράσπιση της ζωής βλάπτει λιγότερο τα ένστικτα της ζωής από ότι η επιθετικότητα μέσα στην επίθεση. Μέσα στην υπεράσπιση της ζωής. Η φράση έχει εκρηκτικό νόημα για την κοινωνία της αυθονίας. Συνεπάγεται όχι μόνο τη διαμαρτυρία κατά των νεοαπικιακρατικών πολέμων και σφαγών το κάψιμο των καρτελών της στρατολογίας με κίνδυνο τη φυλάκηση τον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα αλλά επίσης την άρνηση του να μιλά στην νεκρή γλώσσα της αυθονίας να φοράς τα καθαρά ρούχα να απολαμβάνει τα τρίκ της αυθονίας να δέχεσαι την εκπαίδευση για την αυθονία Ο νέος Μποέμ, η Bitnik, και οι χίποι, οι ειρηνόφιλοι όλοι αυτοί οι έκφυλοι, έχουν τώρα γίνει αυτό που ο εκφυλισμός μάλλον πάντοτε ήταν, φτωχό καταφύγιο δυσφημισμένης ανθρωπιάς. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια διασταύρωση της ερωτικής και της πολιτικής διάστασης. Μέσα και ενάντια στη θανατηφόρα επιδέξια οργάνωση της κοινωνίας της αυθονίας, όχι μόνο η ριζοσπαστική διαμαρτυρία, αλλά ακόμα και η προσπάθεια να διατυπώσεις, να αρθρώσεις, να δώσεις όνομα στη διαμαρτυρία, παίρνει μια παιδαριώδη, γελία ανοριμότητα. Έτσι είναι γελίο και ίσως λογικό που η κίνηση για ελεύθερο λόγο στο Μπέρκλεϊ θερματίστηκε με την ταραχή που προκάλεσε η εμφάνιση ενός πλακάτ με μια αισχρολογία σω είναι επίση το ίδιο γελίο και σωστό να βλέπει κανένα βαθύτερη έννοια στα κουμπιά που φορούν μερικοί από του διαδηλωτέ, μεταξύ του και νήπια, κατά τη σφαγή στο Βιετνάμ. Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο. Απ' την άλλη πλευρά, ενάντια στην καινούρια νεολαία που αρνείται και επαναστατεί, είναι οι αντιπρόσωποι τη παλιά τάξη, που δεν μπορούν πια να προστατέψουν τη ζωή τη, χωρί να τη θυσιάσουν στο έργο τη καταστροφή και τη πατάλη και τη μόλυση του φυσικού περιβάλλοντο. Μεταξύ του είναι τώρα οι αντιπρόσωποι των εργατικών οργανώσεων. Και πολύ σωστά, εφόσον η απασχόληση εργατικών χεριών μέσα στην καπιταλιστική ευημερία εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη άμυνα του κατεστημένου κοινωνικού συστήματος. Μπορεί να υπάρχει αμφιβολία για την έκβαση στο άμεσο μέλλον. Οι άνθρωποι, η πλειονότητα των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία της αυθονίας είναι με το μέρος αυτού που είναι, όχι αυτού που μπορεί και θα έπρεπε να είναι. Και η κατεστημένη τάξη είναι αρκετά ισχυρή και καλά οργανωμένη, ώστε να δικαιολογεί αυτή την αφοσίωση και να εξασφαλίζει τη συνέχισή της. Ωστόσο, η ίδια η δύναμη και η οργάνωση αυτής της τάξης μπορεί να γίνουν παράγοντες διάσπασης. Η διόνυση της ξεπερασμένης ανάγκης της πλήρους ημερήσιες εργασίας έστω και σε μειωμένη μορφή, θα απαιτεί την αυξανόμενη σπατάλη των μέσων, τη δημιουργία όλο και πιο περιττής δουλειάς και υπηρεσιών και την αύξηση του στρατιωτικού ή καταστροφικού τομέα. Οι εξαπλωνόμενοι πόλεμοι, οι μόνιμες προετοιμασίες για τον πόλεμο και η πλήρης διαχείριση μπορεί μια χαρά να αρκέσουν για να κρατήσουν τους ανθρώπου ελεγχόμενους, αλλά με αντίτιμο την αλλίωση της ηθικής από την οποία εξαρτάται ακόμα η κοινωνία. Η τεχνική πρόοδος, αναγκαία ίδια για την διατήρηση της κατεστημένης κοινωνίας, προάγει ανάγκες και λειτουργίες που είναι ανταγωνιστικές προς την κοινωνική οργάνωση της εργασίας, επάνω στην οποία είναι χτισμένο το σύστημα. Κατά την ανάπτυξη του αυτοματισμού, η αξία ενός κοινωνικού προϊόντος καθορίζεται όσο πάει και λιγότερο από το χρόνο εργασίας των απαιτούμενων για την παραγωγή του. Κατά συνέπεια, η πραγματική κοινωνική ανάγκη για παραγωγική εργασία μειώνεται και το κενό πρέπει να γεμιστεί με μη παραγωγικές δραστηριότητες. Ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσό του έργου που πραγματικά εκτελείται γίνεται περιττό, άχρηστο, χωρίς νόημα. Αν και οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να διατηρηθούν ή ακόμα και να πολλαπλασιαστούν κάτω από πλήρη διαχείριση, φαίνεται να υπάρχει ένα ανώτατο όριο στην αύξησή τους. Το όριο αυτό θα εξαντλούνταν όταν η πλεονάζουσα αξία που δημιουργείται από την παραγωγική εργασία δεν φτάνει πια για να πληρωθεί το μη παραγωγικό έργο. Μια προοδευτική μείωση της εργασίας φαίνεται να είναι αναπόφευκτη και για την περίπτωση αυτή το σύστημα είναι υποχρεωμένο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για απασχόληση χωρίς έργο. Πρέπει να αναπτύξει ανάγκες που υπερβαίνουν την οικονομία της αγοράς και ίσως είναι ασυμβίβαστες με αυτή. Η κοινωνία της αυθονίας προετοιμάζεται με το δικό της τρόπος για την περίπτωση αυτή, οργανώνοντας την επιθυμία για ομορφιά και τη δίψα για κοινότητα, την αναβίωση της επαφής με τη φύση, τον εμπλουτισμό του νου και τιμέ για τη δημιουργία χάρη της δημιουργίας. Ο κύφιος ήχο τέτοιων διακηρύξεων είναι ενδικτικός του γεγονότος ότι μέσα στο κατεστημένο σύστημα αυτές οι βλέψεις μεταφράζονται σε διαχειριζόμενες πολιτιστικές δραστηριότητες, χρηματοδοτούμενες από την κυβέρνηση και τις μεγάλες εταιρίες, μια προέκταση του διαχειριστικού τους χεριού μέσα στην ψυχή των μαζών. Είναι αδύνατο να αναγνωρίσει κανένας μέσα στις βλέψεις που ορίζονται έτσι εκείνες του έρωτα και του αυτόνομου μετασχηματισμού από αυτόν ενός αποθητικού περιβάλλοντος και μιας αποθητικής ύπαρξης. Αν αυτή η σκοπή πρόκειται να ικανοποιηθούν χωρίς μια διαμάχη που δεν θα επιδέχεται συμβιβασμό με τι απαιτήσει της αγοραστικής οικονομίας, πρέπει να ικανοποιηθούν μέσα στα πλαίσια του εμπορίου και του κέρδους. Αλλά η ικανοποίηση αυτού του είδους θα ήταν ισοδύναμη με άρνηση, γιατί η γερωτική ενέργεια των ενστίκτων της ζωής δεν μπορεί να ελευθερωθεί κάτω από τις απάνθρωπες συνθήκες της επικερδούς αυθονίας. Βέβαια, η διαμάχη μεταξύ της αναγκαίας ανάπτυξης μη οικονομικών αναγκών, που θα επικύρωναν την ιδέα της κατάρρησης εργασία, η ζωή σαν από τη μια μεριά, και της αναγκαιότητας τη διατήρησης της βιοποριστική ανάγκης από την άλλη, μπορεί μια χαρά να ταυτοποιηθεί. Ιδίω εφόσον ο εσωτερικός και ο εξωτερικός εχθρός μπορούν να χρησιμεύσουν σαν προοθητική δύναμη πίσω από την υπεράσπιση του Status Quo. Ωστόσο η διαμάχη μπορεί να γίνει εκρηκτική, αν συνοδεύεται και γίνεται πιο άγρια από τις προοπτικέ αλλαγή στην ίδια τη βάση της προηγμένης βιομηχανικής κοινωνίας δηλαδή την βαθμία υπονόμευση της καπιταλιστικής επιχείρησης και την ανάπτυξη του αυτοματισμού. Στο μεταξύ, διάφορα πράγματα πρέπει να γίνουν. Το σύστημα έχει το πιο αδύνατο σημείο του, εκεί που δείχνει την πιο βάναυσή του δύναμη. Στην αύξηση του στρατιωτικού του δυναμικού, το οποίο φαίνεται να πιέζει ζητώντας περιοδικές ενεργοποιήσεις με όλο και βραχύτερες διακοπές ειρηνή και ετοιμότητας. Η τάση αυτή φαίνεται αντιστρεπτή μόνο κάτω από την πιο ισχυρή πίεση και η αντιστροφή της θα εξέθετε τα ατρωτά μέρη της κοινωνικής δομής. Η μεταλλαγή της σε ένα κανονικό καπιταλιστικό σύστημα είναι αδιανόητη χωρίς μια σοβαρή κρίση και ριζικές οικονομικές και πολιτικές αλλαγές. Σήμερα η αντίθεση στον πόλεμο και το στρατιωτικό παρεμβατισμό χτυπά στις ρίζες. Επαναστατεί εναντίον εκείνων που η οικονομική και πολιτική τους επικυριαρχία εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη και αυξανόμενη αναπαραγωγή της στρατιωτικής κατεστημένης τάξης, τους πολλαπλασιαστές της και τις πολιτικές που κάνουν αναγκαία αυτή την αναπαραγωγή. Τα συμφέροντα αυτά δεν είναι δύσκολο να εντοπιστούν και ο πόλεμος εναντίον τους δεν να απαντεί βλήματα, βόμβες και ένα πάλμο. Απαντεί όμως κάτι που η παραγωγή του είναι πολύ πιο δύσκολη, την εξάπλωση χωρίς λογοκρισία και μανουβράρισμα της γνώσης, της συνείδηση και πάνω απ' όλα της άρνησης να συνεχίσει κανένα το έργο πάνω στα υλικά και διανοητικά όργανα που χρησιμοποιούνται τώρα, ενάντια στον άνθρωπο για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της ευημερία εκείνων που κυριαρχούν πάνω στους άλλους. Εφόσον οι εργατικές οργανώσεις δρούν υπερασπίζοντας το «status quo» και εφόσον το μερίδιο της εργασία μέσα στο υλικό προτσές της παραγωγής μειώνεται, οι διανοητικέ τέχνες και δυνατότητες γίνονται κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες. Σήμερα, η οργανωμένη άρνηση των επιστημόνων, μαθηματικών, τεχνικών, βιομηχανικών ψυχολόγων και μελετητών της κοινή γνώμη, να συνεργαστούν μπορεί μια χαρά να κατορθώσει ό,τι μια απεργία. Ακόμα και μια απεργία σε μεγάλη κλίμακα δεν μπορεί πια να καταφέρει. Κάποτε όμως κατόρθωνε, δηλαδή την αρχή της αντιστροφής, την προπαρασκευή του εδάφους για πολιτική δράση. Το ότι η ιδέα φαίνεται εξαιρετικά μη ρεαλιστική δεν μειώνει την πολιτική ευθύνη που συνεπάγεται η θέση και ο ρόλος του διανοούμενου μέσα στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία. Η άρνηση του διανοούμενου μπορεί να βρει υποστήριξη σε έναν άλλο καταλήτη, την ενστικτόδη άρνηση μεταξύ των διαμαρτυρωμένων νέων. Οι δικές τους οι ζωέ είναι που διακυβεύονται και αν όχι οι ζωές τους, η διανοητική τους υγεία και η ικανότητά τους να λειτουργούν σαν ακέρειοι άνθρωποι. Η διαμαρτυρία τους θα συνεχιστεί γιατί είναι μια βιολογική αναγκαιότητα. Εκφύσιος οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εκείνων που ζουν και αγωνίζονται για τον έρωτα κατά του θανάτου και εναντίον ενός πολιτισμού που επιζητά να συντομέψει το γύρο προς το θάνατο, ενώ ελέγχει τα μέσα που χρειάζονται για να γίνει ο γύρος μακρύτερος. Αλλά μέσα στην διαχειριζόμενη κοινωνία η βιολογική αναγκαιότητα δεν καταλήγει άμεσα σε δράση. Η οργάνωση απαιτεί αντίοργάνωση. Σήμερα ο αγώνας για τη ζωή, ο αγώνας για τον έρωτα, είναι ο πολιτικός αγώνας. Τέλος του βιβλίου Έρω και πολιτισμός» του Herbert Μαρκούζε